Στοιχη 10-17. Ο Τιμόθεος πρέπει να μείνει σταθερό. 10. Σι όμως έχει παρακολουθήσει την διδασκαλία μου, την εν γέννη μου, την πρόθεση και τα ελαττήριά μου, την φωτισμένη πίστην μου, τη μακροθυμία μου, την αγάπη μου, την υπομονή μου. 11. Τους διωγμού μου, τα παθήματά μου που μου συνέβησαν σε ατιόχιαν ή σηκώνιον Τι φοβερού διωγμού και ο Κύριος. 12. Και όχι μόνον εγώ έπαθον και πάσχω ταύτα, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς όπως επιβάλλει σχέσεις μας με τον Ιησού Χριστόν, θα καταδιωχθούν. 13. Κακοί δε άνθρωποι που καταδιώκουν και βασανίζουν τους ευσεβείς, καθώς και απατεώνες, θα προχωρήσουν στο χειρότερον και θα πλανούν τους άλλους και θα πλανώνται και αυτοί οι ίδιοι. 14. Συ όμως, ό,τι μόθε μένει ακλώνητος σε εκείνα που έμαθες και βεβαιώθεις περί της αληθείας των από την προσωπικήν πείραν. Και μην ξεχάνεις ποτέ, αλλά διατήρεις ζωηρά την γνώση από ποιον διδάσκαλον έμαθες ταύτα, 15, και ότι από μικρό παιδί γνωρίζεις τα Αγίας Γραφάς, οι ε οποίοι μπορούν να σου μεταδώσουν την αληθή σοφία που οδηγεί σωτηρία διαμέσου της πίστης των ίσων Χριστών». 16. Όλη η Γραφή έχει εμπνευστεί από τον Θεό και έχει συγγραφεί υπό το άμενες των φωτισμών και την καθοδηγία του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο δε είναι ο δια να διδάσκει την αλήθεια, δια να ελέγχει τας πλάνας και παρεκτροπάς, δια να διορθώνει τους αμαρτάνοντας, δια να παιδαγωγεί στην ακαθόλου αρετήν. 17. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος, καταρτισμένος εις κάθε έργο αγαθόν.